εάν άμα έβλεπε τα μηνύματα, δεν το φώμα. Αν ανοίγει... Δεν βλέπετε. Ε, τέλος μου. 800, 800 μηνύματα σε σέντα, κάτι μπορεί να θυμάται και το Πέτρος, από παλιά, παλιά, παλιά, κάτι μπορεί να το θυμάται, μπορεί να το θυμάται και όλοι, ας, χειράστα, Εντάξει, και από εδώ και από εκεί, Τώρα δεν χρειάζεται και πολύ, δεν είναι